Oh morning, ladies and gentlemen. I'm από τα βαρδούσα και πρέπει να σου πω, ότι είμαι πάρα πολύ βιαστικό σήμερα. Θα σου πω δύο-τρία πραγματάκια: και φύγω, θα κάτω σε ένα καταφύγιο, κάπου δηλαδή τέλο πάντων. Έχω εκεί πέρα τρόφιμα, φάρμακα, νηρά, τα πάντα να που φυσικά θα πάρω και τη μαζί. Ξυπακούιτε. Λοιπόν, θα τώρα, γιατί έρχεται ο έμπουλας, κατάλαβες, έχω χιστεί πάνω από το μου Έρχεται ο έμπουλας και δεν ξέρω τι να κάνω Θα πάω λοιπόν να κρυφτώ εκεί πέρα στο καταφύγιο Γι' αυτό δεν έχω πολύ χρόνο ε, Όπως είπα θα μπω εκεί πέρα, θα πάρω μαζί τη λελούδο, την αυτού και, ο, ο, ο, ο, Καταλαβαίνεις τώρα προφυλακτικά πράγματα μαζί όλα τα ό,τι χρειάζεται, τα χρειαζούμενα Γιατί περιμένουμε το τέλος του κόσμου Να το πούμε αυτό, έτσι Λοιπόν, πρόσεξε τώρα, θα συμβάλω το active member του γνωστό. Το φοβερό και τρομερό να πούμε ε, αφιερωμένο σε όλο τον πλανήτη να πούμε Σε μας ακούνε στην Ιαπωνία, στην Κουρέα, στη Βόρεια και Νότια βεβαίως έτσι ξυπακούτε Και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο Ας ακούσουμε το τραγουδάκι και θα επιστρέψω σε είπα θα είμαι πάρα πάρα πολύ σύντομος Γιατί έχω χιστή επάνω μου από τον έμπολα που έρχεται ο Σονούπο. Αρχή του τέλους με δηλητήριο ποτισμένου αγγέλους σκορπισμένους yeah. και ο νόμος της σιωπής εναντίον yeah. της φύσης και στους δαμόνες της γης Γενετικά μεταλλαγμένα πάρας ύδατα πειράματα yeah. ορμόνες βιοξίνες φυτοφάρμακα λοιπάσματα μυριάδες δικαιολογίες και ψέματα yeah. χέρια Δύστρο, παπνεύματα. Πιασε το θάνατο, τώρα με τράσε στρέματα. Μας πιάνει σε τέσσερα γεμάτα. Κι αν δεν αργήσεις, υπάρχουν σπόρεοι, Πάτε το σε της εύκολης λύσης. και το νερό τώρα στο στέλνει. την του. Φώναξε Δεν είναι Κατοχυρώνουν πρώτοι της ζωής στην πατέντα Για yeah. τον βυτέρ της δηλητηρίας στα σπλαγ να κυσκείς Κοντά είναι καιρός μάζι, τους θα καείς Κάψτε τα μολυσμένα κοράφια <Τι> της Μοσάντο και κυλιές η <Τι> Κάψτε <Τι> τα βρωμικά <Τι> τα συνάφια Κετάφεν με τα λαγμένη πατέντα Λο σκάψτε, σήμερα όχι Και θα στα ντόπια της Για να πάρετε ένα μάθημα, Δουλεύεις πολιτικής, ανηθικοί μεταλλαγμένοι Συγκοντάρουν κι υπογράφουνε οι γερασμένοι Πυροβόλου στο σποντάρι κι εσένα όλο σου πάει αλλού Πάντα θα λες αυτοί που ξέρουν είναι άνθρωποι του καλού Ενώ αυτοί με θρόπου, κι με υπολείμματα ανθρώπου Και ονειρεύονται την ύπαρξη Ενός καινούριου τόπου με τετράγωνα δέντρα Κι ανοιχτό χρωμά, ψάρια στα ποτάμια και με ζώα που γεννιούνται σαν σαλάμια Με ζώια, ντομάκι και σιτάρι που κανείς δεν φερίς Στο μάδες με γονίδια σ Ποντοπουλάκινα με πόδια 22 Ιδεολογία πρώτη θα σταματήσει η πείνα Φτιαλίνα πλέψουμε το αυγό από τη χείνα Μους ποιονδήποτε κόστος θα Στους τόπους και αστοιχίο τους θα πάντα θαύματα Δε φωνάξτε αφέσεις υποστασμένη Ηλια προσεκώς με τα ραγμένη Κάψτε τα προϊόντα τους πάνω στα ράφια Κι ο λαπισμός τα μολυσμένα κοράφια Κάψτε τα μολυσμένα κοράφια έτσι έχεις κάψτε. Ε, τα βρομικά, τα και κάθε Άλλιος, κάψτε, ε, συνελόχη, Και θα βρείτε στα Ζάξτε, Ζάξτε, να βρείτε Ζάξτε, Ζάξτε, για να Λοιπόν, άκου Θα σου τώρα μια ιστορία. Θα μη πεις Καλά, ρε, μας να πούμε. <σοβεί> τι, τι είναι αυτά που μα λε τώρα. Τι με νοιάζει εμένα για το τα λοιπά Άκου τώρα. Και πώ συνδέεται αυτό με τον έμπολα. Εντάξει, έρχεται ο έμπολας Είπαμε, μηχισμένο επάνω, πρέπει να τα πω γρήγορα. Λοιπόν, άκου τώρα. Διαβάζω τώρα, μην πει ότι σε λέω δικά μου πράγματα. Μην κάθε, σε κατέβηκαν μπαρδούλα στο κεφάλι, να πούμε. Περί του κρανίου και λες ότι να είναι. Διαβάζω από το, πώ το λένε αυτό το, το πράγμα, να πούμε. Το. τη Wikipedia. Τη Wikipedia. <σοβεί> Έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 1920, οι Ηνωμένε Πολιτείε, για να έχουν πρόσβαση στο, πώς το λένε, στα ελαστικά, α πούμε, που περιοριζόντουσαν από τις Ευρωπαϊκές Επικιακέ Δυνάμεις Βρετανία και Ολλανδία, οι οποίες κατήχαν το μονοπόλιο της παραγωγής καουτσούκ, τότε, ο Herbert Hoover, τότε γραμματέα εμπορίου, θεώρησε να πούμε ότι για να φτιάχνουν τα ελαστικά των αυτοκινήτων και τα λοιπά και αυτά και εργαζόταν και για τι αμερικάνικε εταιρείε από Κόουτσου, προκειμένου να βρεθεί μια πηγή που να ελέγχεται από τα συμφέροντα του ΝΥΠΑ. Αυτό λοιπόν ο τύπο, ε, βρέθηκε να πούμε να κάνει συνομιλίε με τον Χάρβεϊ Σάμουελ Firestone. Ο Φέρστone, που τον ξέρει αυτό τον έχει ακουστά να πούμε. Firestone, θα έχει ακούσει ελαστικά Firestone. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ο τύπο να πούμε, Στη συνεργασία με το Τμήμα Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, στέλνει εμπειρογνώμενε στη Λιβερία, στη Δυτική Αφρική, σαναλέμε να λέμε, του Δεκέμβρη του 1923 για να ερευνήσουν, λέει, τα εδάφη εκεί πέρα να δουν αν μπορούν να βάλουν τα καουτσούκια να πούμε τα δέντρα κτλ. Αυτά τα λέει η Wikipedia, έτσι δεν τα λέω εγώ, άκου τώρα. Το 1926, η κυβέρνηση τη Λιβερία ε, χορήγησε στη Firestone, σε αυτό το καλό παλικάρι που σε έλεγα προηγουμένως τον Harvey Sammel στην εταιρεία του, του χορήγησε ε, ένα εκατομμύριο στρέμματα τα οποία θα επέλεγε η εταιρεία, δηλαδή δεν θα λέγε η Λιβεριανή κυβέρνηση αυτά σε δίνω, όχι, όποια ήθελε η εταιρεία, έτσι, να το πούμε. Λοιπόν, τους παραχωρήσανε λοιπόν ένα εκατομμύριο στρέμματα με 99 χρόνια μίσθωση, προσέχεις, Είναι 99 χρόνια. Λοιπόν, στην τιμή, γκαγκάaan, μισό λεπτό, να πάμε ένα χειροκρότημα, μισό λεπτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πολύ, πολύ καλή τιμή πιάσατε, μπράβο. Τον 6 cent αναστρέμα. Έτσι. Λοιπόν, δημιούργησε λοιπόν η Firestone μια τεράστια τη μεγαλύτερη φυτεία καλτσούχου στον κόσμο να πούμε έτσι επίσης η Firestone τώρα πρόσεξε έδωσε ένα δάνειο 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην κυβέρνηση της Λιβερίας γιατί είναι καλοί άνθρωποι αυτοί ε? καλοί άνθρωποι λοιπόν με επιτόκιο με επιτόκιο είπα μόιγ. Λοιπόν, 7% τσάμπα. τσάμπα 7% τσάμπα 5 εκατομμύρια με 7% λοιπόν, προς την κυβέρνηση λοιπόν, της Λιβερίας για να πληρώσει κάτι χρέη που είχε με τους ξένους να πούμε κτλ. και επίσης να οικοδομήσει και ένα λιμάνι το οποίο χρειαζόταν η Firestone για να διακυνήγει το εμπόρευμα έτσι λοιπόν ε, το δάνειο επίσης λέει η Wikipedia δόθηκε σε αντάλλαγμα για πλήρη εξουσία επί των εσόδων της κυβέρνησης μέχρι την πληρωμή του δανείου Κάτσε τώρα να του κάνουμε φραγκοδίφραγκα. Πηγαίνει λοιπόν η Firestone, παίρνει με 99 χρόνια μίσθωση ένα εκατομμύριο στρέμματα που διαλέγει η ίδια με 6 cent το στρέμμα και δίνει και ένα δάνειο στην κυβέρνηση με επιτόκιο 7% τη τάξη των 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Και από αυτά που θα πάρει η κυβέρνηση το δάνειο θα φτιάξει και το λιμάνι. Δεν ξέρω πόσο κόστησε, δεν το γράφει. Έτσι. Και, λέει, για να με ξεπληρώσει, θα μου δώσει πλήρη εξουσία επί των εισόδων τη κυβέρνηση, μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. Συθυμίζει τίποτα αυτό? Συνθυμίζει καθόλου Ελλάδα? δεν νομίζω. πλώς μα κάνουν οι άλλοι τον προπολογισμό. Υπάρχει το TAIPED που μπαίνουν όλα εκεί, κάποιοι τα παίρνουν και τα λοιπόν, δεν, δεν, δεν δικοί μα άνθρωποι να πούμε και τα αυτά. Boeing. <Σιλίκ> λοιπόν. λοιπόν. Τέλο πάντων, καταλαβαίνει λοιπόν ότι ήταν ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή συμφωνία που έκανε αυτή η καλή κυβέρνηση της Λιβερίας του 1926 με την Firestone, για να μπορούν οι Αμερικανοί να έχουν λάσκα για τα αυτοκίνητα τους. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν η Wikipedia και λέει το δάνειο αυτό απομιζούσε ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα των εισοδημάτων της κυβέρνηση της Λιβερίας, αυξήθηκε». Από 20% των συνολικών εισόδων της Λιβερίας το 1929 σε 32% το 30, σε 54,9% το 31 και σχεδόν στο σύνολο των εισόδων το 1932. Δηλαδή, ό,τι χρήματα εισέπρατε η κυβέρνηση της Λιβερίας τα έπαιρνε αυτή η καλή εταιρεία για να εξοφληθεί το δάνειο αυτό που είχε τόκο και καλά 7%. Η εκτίμηση λέει που έγινε από ένα μέλος της Αμερικάνικης Πρεσβείας στη Λιβερία δήλωσε... Ε, ε, έκανε μια δήλωση αυτό ο τύπο και είπε ότι η εκτίμηση είναι ότι το πραγματικό επιτόκιο ήταν 17%. Λοιπόν, εντάξει, τώρα, αειδίε να πούμε. Ε, μετά λέει τι έγινε κατά τη διάρκεια τη μεγάλη ύφεση, κάτι εμφύλοι γίνανε εκεί πέρα να πούμε και τα λοιπά, χρησιμοποίησε λιγότερα στρέμματα, μετά ο κόσμο ήθελε ντεμέκ να πούμε να, να βρει δουλειά γιατί δεν είχε, είχε εξασφαλίσει η δουλειά εκεί πέρα και τώρα την έχανε, δηλαδή του κάνανε και διάφορα νούμερα που βγάλανε ένα σκασμό λεφτά από εκεί και τις εκμεταλλεύτηκαν να πούμε και δεν συμμαζεύεται τέλος πάντων να μην συλλέω λεπτομέρειες τα δάνεια προς την εταιρεία καταβλήθηκαν τελικά το 1952 κατάλαβες γιατί απείλησε η εταιρεία λέει δεν θα φυτέψω τόσα στρέμματα δεν θα έχω εργάτης, θα πουλήσω να πούμε και δεν συμμαζεύεται τέλος πάντων τα πήρε τα φράγκα με 17% επιτόκιο λοιπόν ακροατάκο μου θα συμβάλλω το κομματάκι end of days, ε, τον Βίνι Παζ δηλαδή το τέλος των ημερών και θα επανέλθω να συνεχίσουμε αυτή την ιστορία με το καουτσουκ και θα σας πω μετά και πώς συνδέεται με τον έμπολα. Πάμε, Ακροατάκουμ.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 But then it's too late. We need to be ready to raise up. Welcome to the end. Whoever built the pyramids had knowledge of electrical power, and you know that that's the information that they suppress and devour. Who you sick? The motherfuckers that crashed in the tower. Who you sick? That made it turn into action an hour. The same ones that invaded your own. The ones that never told you about the skeletons on the moon. Yeah, the ones that poison all the food you consume. The ones that never told you about the Mount Vesuvius tomb. The bird flu is a lie. The swan flu is a lie. Why would that even come as a surprise, yeah, the polio vaccine made you die, it caused cancer and it cost a lot of people they lives, do y'all know about Bohemian Grove, how the world leaders sacrificing sacrifice the children in robes, Lucifer is God in the public school system, I suggest you open up your ears and you listen, listen, it's like we all know what's going down, but no one's it, what happened to the home of the brave, these motherfuckers they controlling this now, when no one's talking about it, man. In the face of an trend... να, το να το τον βλέπω τον εμπορια, κάπου εκεί πέρα στη στροφή και κάτω τον βλέπω και έρχεται, προλαβαίνω όμω να κάνω την εκπομπή ακροατάκο μου, προλαβαίνω. Ε, ξέχασα να σα πω προηγουμένω ότι η Firestone τότε επειδή είχε μειώσει τα στρέμματα, η μυστή του έκοψε στη μέση κτλ. Δεν είχε η που το λένε η Λιβυριανή κυβέρνηση και δεν μπορούσε να αποπληρώσει το χρέος και τότε η Firestone είχε πει στην Αμερικάνικη κυβέρνηση να στείλει κανονιοφόρα να πούμε ένα πολεμικό πλοίο για να εισπράξει τα αυτά Ο Ρούσβελτ όμως του απέρριψε το αίτημα αυτό και τελικά είπαμε ότι τα δάνεια προς την εταιρεία καταβλήθηκαν το 1952 ε, Όπως α πούμε τη δεκαετία του 80 έπεσε λέει η ζήτηση του καουτσούκ ε, η Firestone ε, απέλυσε 5.000 εργαζόμενου, τσάμπα πράμα. Οπότε στι 6 Ιουνίου του 1990 κατά τη διάρκεια του πρώτου εμφύλιου πολέμου τη Λιβυρία, γιατί ξέρει τώρα, εμφύλιο πόλεμο, μοναχίτι οι άνθρωποι άρχισαν να τσακώνουν μεταξύ του να πούμε. Δεν συνετέλεσαν τίποτα πράκτορε και τα λοιπά τη εταιρεία και άλλων δυνάμεων. Όχι, μοναχίτι αποφάσισαν να κάνουν εμφύλιο. Τέλο πάντων, η ομάδα αντίσταση εθνικό μέτωπο πατριωτικό μέτωπο της Λιβυρίας, κατέλαβε τη φυτεία της Firestone και εκένωσε το προσωπικό των Ηνωμένων Πολιτιών. Χα, χα, χα, χα. Τέλος πάντων, ε, λοιπόν, για να μην στα πολυλογώ περάσαν τα χρόνια να πούμε. Το 1997 λέει, η εταιρεία επανέλαβε τις εργασίες της, ε, στο 1 τρίτο της δυναμικότητας των 3, 000, με, με 3.000 εργαζόμενους. Ήρθαν σε. Ήρθαν αντιμέτωποι με μια σειρά από βίε διαδηλώσει. Ξέρει, τώρα μεταφράζω και από τα αγγλικά απευθεία να πούμε. Και εντάξει, λοιπόν, τέλο πάντων. Καπνίζω και όλα. Στα πάει στο διάλογο να Καπνίζω μόλι που προλαβαίνω. Έρχεται το έμπολα. Λοιπόν, τέλο πάντων. Πρόσεξε τώρα να δει να πούμε. Το 2005 η Firestone Company και η κυβέρνηση τη λιβεριας υπεγραψαν υπέγραψαν νέο 37χρονο συμβόλαιο με αύξηση τη μίστοση. Κουβαρντάδε ρε. Με 50 σέντ αναστρέμμα να πούμε. Έντωμεταξύ <χω> οι εργαζόμενοι κατηγορούν, λέει, την εταιρεία για σοβαρέ παραβιάσεις τη εργασία συμπεριλαμβανωμένης τη εκμετάλλευσης τη παιδική εργασία και ισχυρίζονται ότι αυτά που παίρνουν, α πούμε, δεν είναι τίποτα και την κατηγορούν για σύγχρονη δουλεία. <χω> Τέλο πάντων, ο πρόεδρος όμως τη Firestone, Natural Rubber, ε, όχι το όνομά του δεν είναι αυτό το όνομα της εταιρείας είναι έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό της εταιρείας Firestone Natural Rubber ε, Είπε στη, στο CNN σε μια συνέντευξη ότι ο κάθε τάπερ Έτσι τους λένε αυτούς που ε, πηγαίνουν και ασχολούνται με τα δέντρα τους εργάτες Ότι πρέπει κάθε μέρα να επισκεφτεί γύρω στα 650 δέντρα Και εκεί πέρα ο χρόνος που περνάνε στο κάθε δέντρο είναι ένα με δύο λεπτά σε κάθε δέντρο Δηλαδή αυτό δεν είναι δουλεία να πούμε Βάλει ή τώρα ένα με δύο λεπτά σε 650 δέντρα, να δει πόσε ώρε βγαίνουν. Περίπου 21 ώρε εργασία την ημέρα. Σημαίνουν και τρει ώρε να κοιμηθεί, δε χαμένε. Τι θέλει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πει ότι είσαι και δούλλο. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι, επειδή δεν προλαβαίνουν να τα κάνουν αυτά, παίρνουν και όλη την οικογένεια εκεί πέρα, τσάμπα βέβαια, δηλαδή ο εργαζόμενο, κουβαλάει την οικογένεια, τα πιτσιρίκια, τη γυναίκα, τη γιαγιά, τον παππού με το καροτσάκι, τα πάντα ούτως ώστε να προλάβουνε γιατί αν δεν επισκεφθούν όλα αυτά τα δέντρα που το έχει θέσει η εταιρεία ω όριο δεν πληρώνονται ακούν να δεις τώρα έχουν δίκιο σε λέει μου να πούμε δεν φτάνε πως σε πληρώνω να πούμε εδώ πέρα σε δίνουν θα επισκεφτείς τόσα δέντρα τελείωσε Προλαβαίνει δεν προλαβαίνει. εντάξει περίμενε να δεις πως το λένε αυτό <Συλίδε> <Συλίδε> <Συλίδε> <Συλίδε> λοιπόν τέλος πάντων έτσι λοιπόν, μέχρι που αναγκάστηκε και ο ΙΕΣ yes να στείλει εκεί πέρα κάποιους να πούμε και να πούνε ναι πράγματι υπάρχουν κάποια προβλήματα και με παιδική εργασία και δεν συμμαζεύεται κτλ. Να μην στα πολύ λογό λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που δουλεύουνε εκ του δουλείας προερχόμενη λέξη να πούμε, δουλεύουν εκεί πέρα ε, επαναστατούν κάπου κάπου, κατάλαβε? Επαναστατούν. Σε αυτή την περίπτωση τι κάνει εσύ. Έχει νυτερία. Και επαναστατούν αυτά τα ρημάλια. Τι κάνει? Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Το ένα είναι να του κάνει να χεστούν επάνω του από το φόβο του. Δηλαδή, του λε ότι πας, ότι μπορεί να αρρωστήσουν από κάτι και έχουν ένα φόβο να αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, του προκαλεί ένα σοκ. Έτσι. Το ένα είναι αυτό που μπορεί να κάνει. Τι άλλο μπορεί να κάνει, α πούμε. Ε, κάτσε, το άλλο το ξέχασα, θα το θυμηθώ όμως Λοιπόν, α! το άλλο που μπορείς να κάνεις είναι Αφού αρρωστήσουν αυτοί οι άνθρωποι Κάποιοι από αυτούς τέλο πάντων ή αρκετοί από αυτούς Εσύ πρέπει να τους προστατεύσεις Εντάξει, που σημαίνει δηλαδή πρέπει να τους εμβολιάσει. Μετά, για να τους εμβολιάσει Επειδή μερικοί από αυτού είναι και απίθαρχοι κουβαλάς και μερικές χιλιάδες στρατιώτες εκεί και έτσι έχει εργάτες τρομαγμένους και υποταγμένους οι οποίοι σικάνουν τη δουλειά και ακροατάκο μου, πρόσεξε τώρα. Βγήκε ε, μια νοσοκόμμα από την Κάνα η Νάνα κνόμε και λέει ότι κυκλοφόρει στο διαδίκτυο και λέει οι άνθρωποι στο δυτικό κόσμο θα πρέπει να γνωρίζουν τι συμβαίνει εδώ στη δυτική Αφρική ε, ο έμπολα λέει δεν υπάρχει και ο ερυθρός σταυρός έχει φέρει μια ασθένεια εδώ πέρα σε τέσσερις συγκεκριμένες χώρες για τέσσερις συγκεκριμένους λόγους και ο κόσμος εδώ πέρα λέει τέλο πάντων ε, δεν του εμπιστεύεται και δεν πηγαίνει να εμβολιαστεί άκου τώρα να δεις τι λέει αυτή να πούμε η τύπισα. μα είναι σοβαρή αυτή η γυναίκα να πούμε τι λέει ρε παιδί μου αυτή λέει ότι ε, ότι εκεί πέρα τους κάνουνε τους εμβολιάζουνε και ότι το εμβόλιο περιέχει την ασθένεια και ότι το βάζουνε αυτό τον το έμπολα ξέρω όλο αυτό το πράγμα το παρουσιάζουνε λέει με τελικό στόχο να πάνε στρατεύμα στην Ιγυρία, στη Λιβερία, στη Σχέρα Λεόνε και τα λοιπά Και επίσης λέει Στη Νιγηρία να πούμε Τάχα λέει εκεί πέρα Κινδυνεύουν από τον Μπόκο Χαράμ Και αυτά λέει είναι bullshit Bullshit ε, Και ότι ε, δεν υπάρχουν λέει, εκεί πέρα Αγνοούμενα κορίτσια Γιατί τον Μπόκο Χαράμ είναι μία ε, Πώς να το πω τώρα ε, Πώς το λένε Μια σέχτα να πούμε Ισλαμιστών και καλά να πούμε και έτσι που Κλέβουν τα κορίτσια που κάνουν που δείχνουν Και έρχονται οι καλοί δυτικοί και πάνε να προστατεύσουν του Νιγηριανούς από αυτό το πράγμα. Και πάρτε να πούμε, πώ το λένε, στρατεύματα να σα προστατεύσουν, και πάρτε και εμβόλια να μοιρασμένετε. Τι καλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, να πούμε. Λοιπόν, τέλο πάντων, το σκοπό λέει, λέει αυτή τώρα εδώ πέρα, αλλά αυτή είναι η συνωμοσιολόγο. Λέει ότι ο σκοπό είναι να κλέψουν τα νέα κοιτάσματα πετρελαίου. Άκου τώρα. Ε, αυτό λέει είναι σου ένα λόγο. Στη Σχέρα Λεόνε τώρα λέει, είναι ο δεύτερο λόγο αυτό, ε. Η Σιέρα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής διαμαντιών στον κόσμο και εκεί πέρα οι άνθρωποι δουλεύουν σαν σκλάβοι να πούμε ε, και έχουν αρχίσει οι μεταλλορύχοι να απεργούν και να μην παράγουν διαμάντια γι' αυτό στέλνουν λέει στρατιώτες εκεί, άκου τώρα τάχα για τον έμπολα και βάζουν στρατεύματα στην περιοχή να ξαναγκάσει τον κόσμο να πάει να ο τρίτος λόγος λέει είναι η κλοπή, είπαμε των πετρελαίων της Νιγηρίας στη Σχέρα Λεόνε να εξορίξουν τα, τα διαμάδια και τα λοιπά έχουν στείλει 3.000 στρατεύματα εκεί και ε, υποχρεώνουν τον κόσμο κάνουν δηλαδή κάμπ, ε, πως θα λένε αυτά, στρατόπεδα εμβολιασμού και υποχρεώνουν τον κόσμο να εμβολιαστεί γιατί ο κόσμος δεν θέλει να εμβολιαστεί το έχει πιάσει το νόημα έχει καταλάβει τι γίνεται θα με τώρα ρε Μπαρδούσα», να πούμε δεν μας χέσεις να πούμε Παιδιά δεν τα λέω εγώ, τα λέει αυτή εδώ πέρα, είσαι νομοσιολόγα, εντάξει, αυτή που σας είπα να πούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο ρε παιδιά να πούμε. Πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Προσέξτε τώρα. Ε, θα, σας βάλω, θα σας βάλω πρώτα ένα τραγουδάκι, το ε, Wake the fuck up να πούμε και τα λοιπά, για το New World Order, αυτά που λένε οι νομοσιολόγοι. Και θα επανέλθω. Ακούστε πρώτα το τραγουδάκι από το Genocide. Πάμε να τους ακούσουμε. I'll raise those officers. Right, officers. out on of Wreck-It Trinity Place. You on the air? All right, here's the name of this young where we're getting calls from. We got Wreck-It Trinity, we got a building collapse of officers possibly trapped in the train station. Ladies and gentlemen, do me a favor, smash the television and burn the newspaper. That shit will never tell you that the president's a traitor. What you want But my evidence is greater What you know about The Bilderberg And New World Order What you know about The real fluoride in your water What you know about The bleeding uranium And the mortar What you know about AIPAC controlling The reporter What's wrong with The world man The planet is Damn people kill the να και του φίλου μου του Ναργύριο ε, και γράφει ο Έμπολας συνδέεται με τον Μπόμπολα Εμείς τον έχουμε χρόνια τώρα Δεν έχουμε ανάγκη από τον Έμπολα θα τα γνωρίζουμε οι αργύριοι. Εμείς έχουμε τον Μπόμπολα εδώ πέρα Είναι ο δικός μας ο Έμπολας Εντάξει ξυπακούεται αυτό Ξυπακούεται τα Φίλε μου up and fight for the liberty, fuck a puppet president, we need a visionary, society is brainwashed by the distractions, don't give a damn about the government's action, rather look the right way, rather dream of a man and you a lamb to the slaughter for supporting the faction, wake the fuck up, and preach like a pastor, teach the youth that the president's an actor, controlled by your master, a shadow in the mist, fuck a conspiracy theory cause these cats do exist. Λοιπόν μου πρέπει να σηκώνα πούμε ότι κάποιος που υπογράφει Firestone Ανώνυμος εταιρεία να πούμε λοιπόν λέει κύριε Μπαρδούζα ως δικαστικός εκπρόσωπος της Firestone Ανώνυμος Εταιρεία... σας ενημερώνουμε προς τα προσφύγουμε νομικά για συγκουφαντική δυσφήμιση κατά της εταιρείας μας. Χαχάχα μου παιδιά σας πω έχω τρομάξει τόσο πολύ που με τώρα δεν μπορώ να σας πω Λοιπόν όπως, σας είπα, όπως είπα Κροατάκο μου και όπως είπα κυρία Firestone ανώνυμο συντηρία Αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ Τα λέει η Wikipedia. Να πας να χώσεις μια μήνυση στη Wikipedia Και τα λοιπά και τα λοιπά Θα μην χώσεις μήνυση εμένα για αυτά που θα πω τώρα Λοιπόν για τη Firestone Άκου τώρα να σου πω η Firestone λοιπόν η εκεί πέρα, η εταιρεία η καλή αυτή πρέπει να σου πω ότι δεν φτάνει ότι κατασκευάζει του καουτσούκ αλλά παράγει του καουτσούκ κτλ. αλλά ε, ε, καταλαβαίνει τώρα έχει και μερικά απόβλητα περισσεύουν από αυτή την καλή εταιρεία να πούμε και τι κάνει, Μολύνει τα ύδατα της περιοχής, η μόλις της περιοχής έχει πάει στο προχώρητο και όχι μονάχα. Αυτά τα δέντρα, ρε παιδί μου, δεν χρειάζονται και κανένα λιπασματάκι για να αποδώσουν λίγο παραπάνω καουτσούκ. Χρειάζονται. Αυτά τα κουλουλυπάσματα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. Περνάνε. Τι να σηκάνει και η εταιρεία, δηλαδή κατάλαβα, να απομονώσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Πολύ έξοδο, να πούμε. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, λοιπόν... Α, ξέχασα να σου είπω, εκτός από τη Firestone, τώρα θα με κάνουν και από την δεν βαριέσαι, να και θα παίξω τις μηνείς αλλά δεν θα με βρούνε γιατί θα είμαι στο υπόγειο γιατί φοβισμένο από τον έμπολα που σε έλεγα και τα λοιπά θα ακουθεί εκεί πέρα με τη λελούδο. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε, αυτή, σε, αυτά τα, σε αυτές τις χώρες εκεί πέρα δραστηριοποιείται και η κοκακόλα. Να το πούμε και αυτό. Έτσι, λοιπόν, επίσης οι εταιρείες φυτοφαρμάκων ε, ξέρουμε ότι πετάνε τα τοξικά τους και τα λοιπά τα πετάνε εκεί πέρα στην Αφρική. Να πούμε. Είναι σαν να λέμε η χωματερή του κόσμου. Η Αφρική. πιτάνε τα διάφορα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα ένα άλλο, το οποίο το γράφει ένας δημοσιογράφος, μετά θα θυμηθώ το όνομά του, θα σας το πω να πούμε και τα λοιπά, χρόνια ερευνητή. λέει, παράδειγμα τώρα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, για να δείτε πόσο <coughs> αληθινό είναι ο έμπολα και πόσο και τα συμπτώματά του. Λέει, πρόσφατη μιλέτη από 15 φαρμακεία και 5 ιατρεία του νοσοκομείου στη Χέρα Λεόνε ανακάλυψε την ευρεία και παράλογη χρήση των αντιβιωτικών βιταλακτάμις. Αυτά τα φάρμακα είναι εξαιρετικά τοξικά. Μια από τις παρενέργειές τους, η υπερβολική αιμορραγία, η οποία την χάνει να είναι ακριβώς το τρομακτικό φαινόμενο έμπολα που διαλαλούνε στον παγκόσμιο τύπο. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε... Ε, John, δεν ξέρω αν είναι John, του Ιουλίου του 2013, σελίδα 51 του Annals of Internal Medicine ε, δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine Του Δεκέμβρη του 86 ήδη, ήδη λέω δυνατότητα της ημορραγίας με τα νέα αντιβιωτικά β'λακτάνης. Εντάξει, να το έχεις αυτό στο νου σου. Λοιπόν, επίση, λέει εδώ πέρα ότι μια από τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών και τα λοιπά, των φυτοφαρμάκων και αυτά που ταχύνουν εκεί πέρα, που τίζουν με τα φυτοφάρμακα, μια από τις επιπτώσεις αυτών είναι η αιμορραγία, έτσι. Εμείς όμως δεν δίνουμε σημασία σε αυτά. Λοιπόν, τα, τα κολονερά που τα μολύνουν εκεί πέρα που αναγκάζεται ο κόσμος και τα πίνει, τι προκαλούν, ανεξέλεκτη διάρεια, τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι το σώμα αποστραγγίζεται από τους ηλεκτρολίτες και έτσι ο άνθρωπος ψοφάει. Δεν πεθαίνει, ψοφάει γιατί εκεί πέρα τους ανθρώπους τους αντιμετωπίζουν και σας ζώα. Λοιπόν, τι θα έκανε ο καθένας ο κάθε γιατρός λογικός γιατρός σε μια τέτοια περίπτωση θα αναπλήρωνε τους ηλεκτρολίτες με κάποιο τρόπο. Διότι τα μικρόβια στον εντερικό σωλήνα, καταλαβαίνετε, προκαλούν διάρρεια κτλ. Λοιπόν, με πάση περιπτώσει, αντί πούμε, να συμπληρώσω τους ηλεκτρολίτε, τι δίνω, δίνω αντιβιωτικά, πάρτε αντιβιωτικά, τσάμπα να πούμε, πάρτε, πάρτε, πάρτε να σκοτώσω τα μικρόβια. Μπαίνουν αυτά μέσα στο έντερο, σκοτώνουν τα πάντα καλά, κακά, τσίσα όλα. Οι άνθρωποι οι μοραγούν, παθαίνουν όλα αυτά και λένε «Μεγάλε, τι να σε κάνω, έχεις έμπολα». Η μία άποψη λοιπόν είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κλασικό κομματάκι, το New world order», θα μην πεις τώρα ρε Μπαρδούζα, «Αυτά, τα βάζει ο νυχτερινός τύπος». Ναι, αλλά συνδέονται με αυτό που κάνουμε τώρα εμεί εδώ πέρα, καταλαβες, με τον έμπολα και όλα αυτά. Γι' αυτό θα συμβάλλω αυτό το κομματάκι και θα επανέλθω. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst, aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Weißt du, wovon ich spreche? Δεν μπορώ ακροατάκω μου επειδή βλέπω τον έμπολα και ολοκλησιάζει να πούμε και πρέπει να τελειώνω και με την εκπομπή να πούμε Κόβω το κομματάκι θα ακούγεται έτσι στο βάθο κάπου Λοιπόν είναι ένας γιατρός ο οποίος λέγεται Μούλης Όχι Μούλος, Μούλης αυτός λοιπόν ο τύπος κέρδισε το βραβείο νόμπελ Γιατί κέρδισε το βραβείο νόμπελ Διότι η φίδρε του PCR Τι είναι το PCR Είναι ένα τεστ Φτιάχτηκε αυτό πριν από μερικά χρόνια να πούμε Και με αυτό εξετάζανε κάποιον ασθενή Για να δουν αν έχει AIDS Λοιπόν βγήκε τώρα να πούμε ο επίσημος εκεί πέρα Του κελπνό του αντίστοιχου των Ηνωμένων Πολιτειών ε, το, δεν θυμάμαι πως λέγεται CDC νο, νομίζω λέγεται ε, Τέλος πάντων βγήκε και πέρα επίσημα τα κανάλια και τα λοιπά Και είπε ναι πραγματικά εδώ στο Τέξας ε, έχουμε έναν ασθενή από έμπολα Και ε, του κάναμε ένα πολύ ακριβό τεστ Και διαπιστώσαμε ότι έχει τον έμπολα Και αυτό το τεστ πρέπει να σας πω ότι είναι του PCR Το οποίο βρήκε αυτό ο μούλι ο, ο τύπος που πήρε και το βραβείο νομπέλ για αυτό το πράγμα λοιπόν αυτός ο τύπος λοιπόν ε, λέει λέει ο τύπος ε, μπορούμε τάχα να διαγνώσουμε αν κάποιος έχει AIDS ή έμπολα με αυτό με το PCR και λέει αυτός ποσοτική εξέταση και μέθοδος PCR είναι σχήμα ουξύμουρο τι λέει λοιπόν ο τύπος αυτός λέει ότι δεν μπορώ να μετρήσω την ποσότητα του ιού στο σώμα ενός ανθρώπου με αυτή τη μέθοδο η οποία είναι δικιά του του λέει ο τύπος ο ίδιος δεν το λέω εγώ του λέει ο δόκτορ Κάρι Μούλης εντάξει για να ξέρεις λοιπόν άκου άκου ακροατάκο μου δεν θα σε, δεν θα σε πρίξω έχω πάρα πολλά στοιχεία εδώ πέρα για τον έμπολα άμα καθίσω να σε α, το θέμα είναι ότι ε, θα γίνει ο χαμός τώρα πρέπει να σου πω ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει χώσει ένα σκασμό λεφτά για να βρεθεί το εμβόλιο και τα λοιπά. τα έχω και αυτά τα στοιχεία ποια εταιρεία έχει πληρώσει τι έχει γίνει και τι συμμαζεύεται λοιπόν επίσης πρέπει να σου πω ότι ε, κάτσε να, να σου πω περίμενε Δίπλωμα Ιβρυσιτεχνίας, νούμερο CA2741523α1, έτσι, λοιπόν, το Natural News του έφερε στην προσοχή μας αυτό το πράγμα και λέει, το Δίπλωμα Ιβρυσιτεχνίας, περιγράφεται μέσα εκεί το εξής, λέει, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που εκπροσωπείται από τον Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών και το Κέντρο Ελέγχου των Ασθενειών κτλ. και λέει, η περίληψη της παντέδας λέει, η υπέβρεση παρέχει το απομονωμένο ανθρώπινο έμπολα και συμβολίζεται ως echo και κατατίθεται με τα κέντρα ελέγχου πρόληψης νοσημάτων CDS Atlanta, Georgia κτλ. μπ. μπλα στις 26 Νοεμβρίου του 2007 και αναγνωρίζεται με αριθμό ένταξης 270-6291. Η παρούσα εφεύρεση βασίζεται στην απομόνωση και ταυτοποίηση. Τι λέει εδώ πέρα! Τι λέει χωρί μου! Έχουμε τρελαθεί! Κοίταξε, μπορεί να μπει κάλλιστα. Θα σου δώσω τη διεύθυνση. <coughs> λοιπόν, ε, Πού είναι αυτό? Λοιπόν, Άστο τώρα, μη, μη λέω. Θα του αναρτήσουμε στο πλατεία Radio. Να μπει να δει μόνο σου την πατέντα. Ο αριθμό έκδοση είναι αυτό που σου είπα. Τύπο εφαρμογή. Αριθμό αίτηση αριθμός PCT και τα λοιπά, ημερομηνία δημοσίευσης 29 Απριλίου του 2010, ημερομηνία κατάθεσης 26 Οκτωβρίου 2009, ημερομηνία προτεραιότητος 24 Οκτωβρίου 2008 και όλα αυτά, εφευρέτες, Τζόναθαν και τα λοιπά, μπλα μπλα και αυτά. Λοιπόν, τι καταλαβαίνεις εσύ από αυτό. Πες μου τι καταλαβαίνεις. Δηλαδή, παίρνεις την πατέντα από τι. Από κάτι που έχεις εφεύρει. Λοιπόν, το αφήνω αυτό, και αυτά είναι σύνομοσιολογικά, ασχέτως που θα σε δώσω εγώ τη διεύθυνση και θα μπει εκεί πέρα που κατοχυρώνονται οι πατέντες να δεις την πατέντα αυτή, που την έχει κατοχυρώσει η Αμερικάνικη κυβέρνηση, και πάω στο ε, στη σελίδα TVSX. Ε, καλά το είπα, TVXS, TVXS. Λοιπόν, η Αγγελική Δημοπούλου, σε ανάρτηση χθεσινή, 18 Οκτωβρίου του 2014, παίρνει μία συνέντευξη από ποιον για να δούμε από τον κορυφαίο Αμερικανό καθηγητή νομικής Francis Boyle ο οποίος απαντά στις ερωτήσεις του VXS.gr και αποκαλύπτει ότι οι ΙΠΑ χρησιμοποιούν τη Δυτική Αφρική σαν offshore για να παρακάμψουν τη σύμβαση για τα βιολογικά όπλα και να κάνουν πειράματα είπες τίποτα μου δεν άκουσα τι συνημοσιολόγος Ωραία, λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, τον ρωτάει η Αγγελική Δημοπούλου τον καλό αυτόν τον κύριο Μπόιλ και του λέει «Είναι η επιδημία του έμπολα απλά ένα αποτέλεσμα της υγειονομική κρίσης στην Αφρική λόγω των ελίψεων σε προσωπικό εξοπλισμό και δεν συμμαζεύεται κτλ.» Λοιπόν, αυτό λέει δεν είναι καθόλου αλήθεια, είναι μια προπαγάνδα που γίνεται από όλους εδώ έχουμε να κάνουμε με έρευνε για βιολογικά όπλα που διεξήχθησαν στα εργαστήρια βιολογικού πολέμου τα οποία έχουν στήσει η ΕΠΑ στις Δυτικές ακτέ τη Αφρική. Αν κοιτάξετε το χάρτη που έχει σχεδιάσει το Κέντρο Πρόληψη Νοσημάτων, το CDC που λέγαμε προηγουμένω τον ΕΠΑ, θα μπορέσετε να δείτε πού είναι αυτά τα εργαστήρια. Άντε! Δυσεπιστεύω να πούμε. Και βρίσκονται όλα στην καρδιά τη επιθυμία του έμπολα στη Δυτική Αφρική. Νομίζω λοιπόν ότι ο ιό του έμπολα προέρχεται από ένα ή περισσότερα από αυτά τα εργαστήρια. Έχω μείνει άφωνο. αυτός είναι συνωμοσιολόγο. Δεν με το βγάζεις από το μυαλό ότι είναι συνωμοσιολόγο. Δηλαδή, οι Άγγλοι, για παράδειγμα, το έχω και αυτό κάπου το στοιχείο, δεν ψάχνω τώρα να το βρω, μη σε Στέλνουνε, λέει, ή θα στείλουνε στη Σιέρα Λεόν, ξέρω εγώ πού, εκεί πέρα, για να βοηθήσουνε. Εκεί πέρα βγαίνουν τα διαμάδια ε! Για να βοηθήσουν θα στείλουν, λέει, 700 κλίνες. Ακού τώρα, ε! Τι καλή άνθρωποι αυτοί η Βρετανοί ρε παιδιά! Τι καλοί ρε! Που. Λοιπόν, 700 κλίνες. Η πρώτη δόση θα στείλουν, λέει, τις 200. Αλλά όμως Ποιος θα... Πρέπει να βοηθήσουνε τώρα. Θα πάνε κλίνες εκεί. Κάποιος πρέπει να τις στήσει, να τις κάνει. Θα στείλουν και 2000 στρατιώτες σε πρώτη φάση. Εντάξει! οι οποίοι στρατιώτες αυτοί δεν είναι στρατιώτες του υγειονομικού, μη φανταστείς, είναι εκπαιδευμένοι κομμάτως. Θα μην πεις τώρα γιατί στέλνεις κομμάτους, γιατί στέλνουν τα κρεβάτια πιο γρήγορα. Εντάξει, λοιπόν, ε, ε, του λέει τώρα αυτή η κουπέλα, εδώ πέρα το ρωτάει αυτό το συνομοσιολόγο να πούμε και του λέει «Οι κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ υποτίθεται ότι κάνουν έρευνες πάνω στα βιολογικά όπλα για μυντικούς λόγους». Υπάρχουν περισσότερε πληροφορίε για τι έρευνε που διεξάγονται σε αυτά τα εργαστήρια. Αυτό είναι που υποστηρίζουν, απαντάει εκείνο. Αλλά αν μελετήσει κανεί τι κάνουν στο το CDC και του Πεντάγωνο, υποστηρίζουν δημόσια ότι εργάζονται για αμυντικού σκοπού. Είναι ένα τέχνασμα. Το ζήτημα είναι τι αποφασίζουν στα εργαστήρια βιολογικού πολέμου. Λέει, λέει και τα λοιπά, η μηχανική του DNA, να πούμε και αυτά, είναι μια δουλειά με διπλή χρήση, δουλεύουν πάνω στο εμβόλιο και τα ρέστα. Επίση, εγώ έχω το στοιχείο ότι έδωσε. 650 εκατομμύρια δολάρια η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Κάπου το έχω τώρα, μην ψάχνω να το βρω. Θα τη, θα σου είπα σε μια άλλη εκπομπή την εταιρεία. Και καλά να βρει το εμβόλιο. Άκου τώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θα μπει μέσα στο TVXS. Καλά μπορεί να το και να το αναδημοσιεύσουμε με link στο πλατεία radio. Να το διαβάσει. Γιατί λέει πιο κάτω. Α πούμε. Λέτε πω δεν μα λένε την αλήθεια για τον έμπολα. Πώ ξε... ξέσπασε η επιδημία τόσο ξαφνικά. Πώ και γιατί εξαπλώνεται τόσο γρήγορα και λέει. Ο ιό που ξέσπασε στη Δυτική Αφρική είναι ο έμπολα του Ζαϊρ. Ο πιο επικίνδυνο από του πέντε τύπου του ιού. Ο έμπολα του Ζαϊρ έρχεται δηλαδή από μια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 3.500 χιλιουμέτρων. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω τρόπο με τον οποίο ο ιό θα μπορούσε να μεταδοθεί σε μια τέτοια απόσταση. Αν διαβάσει κανεί τη μελέτη του Χάρβαρντ, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και την ανάλυση του DNA του ιού δεν υπάρχει καμία εξήγηση για το πώ μεταφέρθηκε λοιπόν, μπε να διαβάσει το, το άρθρο αυτό δεν έχω άλλο χρόνο γιατί βλέπω τον έμπολο εδώ, σε είπα στη γωνία να, να, να, να, να, τον βλέπω, τον βλέπω εδώ απ' έξω είναι. έχω χειστεί επάνω μου και περιμένουμε εδώ στο σταθμό τώρα να έρθει ένα πολύ καλό βιβλίο γενικώ για τα εμβόλια δηλαδή δεν έχει σχέση με τον έμπολα αυτό τώρα, έτσι. Θα μιλήσουμε μόνο για τα εμβόλια, για την απάτη των εμβολίων και όλα αυτά τα πράγματα. Θα κάνουμε μία εκπομπάρα, μία δεν νομίζω ότι θα φτάσει, μπορεί να κάνουμε και παραπάνω για τα εμβόλια. Και θα ενθουσιαστείς ακροατάκο μου. Δεν θα σε πω τίποτα άλλο για τον έμπολας, έτσι. Λοιπόν, ε, κάτσε λιγάκι να δω αν υπάρχει κάνα μηνυματάκι εδώ πέρα, καμιά μήνυση, αν εκκριμεί καμιά μήνυση. Όχι, από την κουκακόλα δεν θα μας μηνήσουν ούτε από την εταιρεία που παράγει τα διαμάδια. Για να δω και εδώ μήπω εδώ μας έχουν στείλει. Όχι, ούτε και εδώ έχουμε κάποια μήνυση. Εντάξει, καλά πάμε, καλά πάμε. Λοιπόν, η πάση περιπτώσει, δεν θα σε πρίξω άλλο κροατάκο μου, θα σε αφήσω. Μην ξεχάσει στις τέσσερις η ώρα νομίζω σήμερα τα πάντα γκρι, όχι, όχι, θα το θυμηθώ τα πάντα ρι, έτσι. Λοιπόν, θα βάλω τη Λουρένα Μακένιθ Θα σε αφήσω να ακούσεις το μυστικό όνειρο Τα, τα μυστικά όνειρα The Mystic eh, Dreams Ή τα τα, όνειρα, τα μυστικά όνειρα Συγγνώμη Και ε, μόλις πάρουμε και το βιβλίο για τα εμβόλια Γιατί έχουμε και ένα σκασμό στοιχεία εδώ πέρα Όλα αυτά θα κάνουμε ειδικέ εκπομπές για τα εμβόλια Και πολύ σύντομα ο νυχτερινός τύπος τις εκπομπές του, για θα συνεχίσει τις εκπομπές του για τη νέα τάξη πραγμάτων και φυσικά για τα μεταλλαγμένα και τη Μονσάντο. Λοιπόν ακροατάκο μου, σε αφήνω, ε, μην αποσυντονιστείς, μην είναι σε δύο ωρίτσε θα είναι μαζί σου τα παιδιά του Τα Πάντα Ρι. Σε αφήνω εγώ ακροατάκο μου, σηκάνω πολλά φυλάκια και... Του νου σου, Bye bye.